Στοίχη 12 23. Ο Κύριος ενώπιον του Άννα, πρώτη άρνησης του Πέτρου. 12. Κατόπιν λοιπόν των παρατηρήσεων τούτων του Ιησού προς τον Πέτρον, κάθε αντίσταση υπεχώρησε και ο λόγος των Ρωμαίων στρατιωτών και ο Χιλίαρχος, ο αξιωματικός των, και οι κλητήρε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και τον έδεσαν. 13. Και τον επήγαν πρώτον προς τον Άννα, ο οποίο είχε μεγάλην επιρροήν επί του αρχιερέως, διότι όχι μόνον διετέλεσεν άλλοτε και αυτός αρχιερεύς, αλλά και το πενθερό του Καϊάφα ο οποίος ήτο αρχιερεύς του έτους εκείνου. Δεκατέσσερα. Ήτο δε ο Καϊάφας εκείνος που συνεβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένα άνθρωπος να θανατοθεί και να χαθεί δια το καλόν του λαού και συνεπώς επόθη και είχε προαποφασίσει ο άνθρωπος αυτός τον θάνατο του Ιησού. Δεκαπέντε. Οι δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής τον οποίον η ο Ιησούς. Ο μαθητής δε εκείνος ή το γνωστός στον αρχιερέα και δι' αυτό δεν τον εμπόδισε κανείς και εμβήκεν ελεύθερα μαζί με τον Ιησούν εις εσωτερική εσωτερική ναυλή του σπιτιού του αρχιερέως. 16. Ο Πέτρος όμως επειδή δεν επιτρέπεται εις κανένα να έμβει, έστεκε έξω εις των δρόμων κοντά στην εξώπορταν. Βγήκε λοιπόν ο μαθητή ο άλλο, ο γνωστό στον αρχιερέα, και ύπαινε στην θηρορόν και πέτρεψε εκείνη στον Πέτρον να έμβει στην αυλή. 17. Κατόπιν λοιπόν τη συστάσεω αυτή που έκαμε ο γνωστό ω ακόλουθο του γησού μαθητή, λέγει στον Πέτρον η μικρά δούλη που εφύλατε την πόρτα, Μήπω και εσύ είσαι από του μαθητά του ανθρώπου αυτού, απήτησε εκείνο. Όχι, δεν είμαι. 18. Εστέκοντο δε εκεί οι δούλοι και οι κλητήρε οι οποίοι είχαν ετοιμάσει αποχωνεμένα ξύλα σορόν από κάρβουνα αναμένα, διότι το ψύχος και ζεσταίνοντο. Μαζί τους δε και ο Πέτρος και ζεσταίνετο. 19. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς υπευλήθησαν άκρισιν. Ο αρχιερεύς λοιπόν ηρώτησαν αυτόν πρώτον μένδια τους μαθητάς του. Ζητώνω να μάθει και γιατί τον οικολούθησαν. Έπειτα δε και δια την διδασκαλία του, εξετάζονε αν αυτοί συνεφώνει προς τον νόμο και προς τις παραδόσεις. 20. Εις τα ερωτήματα δε του αρχιερέως, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν «Εγώ φανερά ομίλησα εις τα πλήθη των ανθρώπων. Εγώ πάντοτε δίδαξα εις μέρη δημόσια, εις την συναγωγή και εις το Ιερόν, όπου συναθρίζονται όλοι οι ουδαίοι και κρυφά δεν είπα τίποτε». 21. Γιατί ἐρωτᾷ για να ανακρίνεις εμέ» ερώτησε εκείνους οι οποίοι με έχουν ακούσει τι εκήρυξες αυτούς οι δού αυτοί γνωρίζουν καλά εκείνα τα οποία είπα εγώ 22 όταν δε ο Ιησούς είπε τα αυτά ένας από τους κλιτήρας που έστεκε πλησίον έδωκε ράπισμα εις αυτόν και είπε με αν γλώσσα ομιλήσει και αποκρίνεσαι στον αρχιερέα 23 απεκρίθησε αυτόν ο Ιησούς εάν ομίλησα κακός Απόδειξε με κανονική ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρίαν το κακόν τούτο. Εάν όμως ομίλησα καλώς, γιατί με δέρνεις.